Τέλο τη ελληνική παρουσία. Oh, Και συνεχίζουμε να βλέπουμε να παίρνει. Εκεί είναι φάθη. Την θε γιατί είναι αδιάφορη, γιατί σε κουράζει. Με θερμή και με στον ύπνο, τη γλυκά σε γνωρίζει. Την τριντριντ, την τριντριντ, την τριντριντ. Δέσμη τέταρτη και θρανία στο παράθυρο, δεν κοίταζα ούτε μέσα ούτε έξω, ζωγράψες στο θρανίο, γκέιτ, okay, σεβεν, χάος και μουνιά.